Στοίχη 9 13. Κλήσης του Ματθαίου. 9. Το ότι δε εφεράπευε και τας ψυχάς ο Κύριος το έδειξε και πάλιν ύστερα από λίγον. Σαν έφυγε δηλαδή απ' εκεί και διέβαινε πλησίον της λίμνης, είδε ο Ιησούς έναν άνθρωπο που εκάφε στην τράπεζα της εισπράξεως των φόρων και ο οποίο Ματθαίος. «Και στον τελόν είναι αυτόν», λέει ο Ιησούς, «Ακολούθη με». Και στον τελον ειναι αυτον λέγει ο ιησους ακολουθη με και εκείνο σε σηκ 10. Και συνέβη όταν αυτός είχε γύρι στην τράπεζα Αν κέτρωγεν στο το σπίτι του Ματθαίου Και οι πολλοί τελώνε και αμαρτωλοί Ήλθαν και κάθιντο μαζί με τον Ιησούν και τους μαθητάς του 11. Και όταν είδαν αυτό οι Φαρισαίοι είπανε στους μαθητάς του Διατί οτι δάσκαλό σας τρώγει μαζί με τους τελώνας και τους αμαρτωλούς 12. Ο Ιησούς δε όταν ήκουσε τους λόγους τούτους είπε προς αυτούς δεν έχουν ανάγκη νη ατρού υγιή, αλλά εκείνοι που δεν είναι καλά στην υγεία του και είναι άρρωστοι. 13. Πηγαίνετε δεν να μάθετε τι σημαίνει εκείνο που είπε ο προφήτη ο Σοσιέ. Θέλω έλεο και συμπάθεια, και όχι εξωτερική θυσία, που δεν εμψυχώνεται από εσωτερική να αγαθεί διάθεση και ευσπλαχνία. Εγώ εξεύρω τι κάνω. Διότι δεν ήρθα από τον ουρανό για να καλέσω εκείνου που νομίζουν του εαυτού τον δικαίω. Αλήλθα να καλέσω τους αμαρτωλούς Δια να μετανοήσουν και να σωθούν